Θα φροντίζεις για τις μερίδες του συσιτίου, το κρεβάτι και τα γιατρικά. Μου είπε ο Θα μαγειρεύεις για τους άλλους βοηθούς και θα κυνηγάς για το τσουκάλι μου στα γυμνάσια, στη λέκε δαίμονα και πέρα από τα σύνορα στις εκστρατείες. Δέχεσαι. Δέχομαι, αφέντη. Στην πατρίδα σου μπορεί να κυνηγούσες λαγούς και να τους κρατούσες για τον εαυτό σου. Αλλά μην προκαλέσεις την τύχη σου. Όχι, αφέντη. Με κοίταξε με εκείνο το λοξόκορο ιδευτικό βλέμμα που παρατηρούσα από μακριά στο πρόσωπό του και που τώρα θα έβλεπα πολλές φορές από κοντά. «Ποιος ξέρει», είπε ο νέος μου αφέντης. «Με λίγη τύχη ίσως καταφέρεις να ρίξεις καμιά δέσποτη στον εχθρό». Βιβλίο τέταρτο Αρέτη Κεφάλαιο 15ο. Ο στρατός της Λακεδαιμόνας. Έκανε 21 διαφορετικές εκστρατείες τα επόμενα πέντε χρόνια, όλες εναντίον άλλων Ελλήνων. Η εχθρότητα κατά του Πέρση, που ήθελε να διατηρήσει ο Λεωνίδας από το Αντήριο, θεωρήθηκε τώρα απαραίτητο να διοχετευθεί σε πιο άμεσους στόχους. Οι ελληνικές πόλεις που προσπάθησαν οι να παίξουν το ρόλο του προδότη, σημαχώντας εκ των προτέρων με τον Ισβολέα, για να σώσουν τα τομάρια τους. Οι ισχυρές στίβες και εξόριστοι αριστοκράτες τους που συνωμοτούσαν ακατάπαυστα με την περσική αυλή ήθελαν να διεκδικήσουν ξανά τα πρωτεία στη χώρα τους, πουλώντας της τον εχθρό. Το Ζηλόφθονο Άργος, ο χειρότερος και πλησιέστερος αντίπαλος της Σπάρτης, που οι αρχοντές του διαπραγματεύθηκαν φανερά με τους πράκτορες της αυτοκρατορίας. Η Μακεδονία, που ο αρχηγός της Αλέξανδρος είχε προσφέρει εδώ και καιρό δείγματα υποταγής. Η Αθήνα, επίσης, είχε εξόριστος αριστοκράτες που αναπάβονταν στις περσικές κοινές, ενώ συναμοτούσαν για την αποκατάστασή τους ως αρχόντων, κάτω από το περσικό λάβαρο. Και η ίδια η Σπάρτη, όμως, είχε το μερίδιό της στην προδοσία, αφού ο καθερεμένος βασιλιάς της Δημάρατος βρισκόταν στην περσική αυλή ως εξουστός, μαζί με τους άλλους οικοθάντες που περιέβαλαν τη μεγαλειότητά του. Κι άλλο θα μπορούσε να επιθυμήσει ο Δημάρατο εκτός από το να ξαναπάρει την εξουσία στη Λακεδαιμόνα ως ατράπης και δικαστής του αφέντη της Ανατολής. Και τρίτη χρονιά μετά το αντίριο, ο δαρείος της Περσίας πέθανε. Όταν τα νέα έφτασαν στην Ελλάδα, η ελπίδα αναζωοπηρώθηκε στις ελεύθερες ελληνικές πόλεις. Ίσως τώρα ο Πέρσης να ανέστελε την κινητοποίησή του, ύπως μετά το θάνατο του βασιλιά της, η αυτοκρατορία διαλυόταν, μήπως η επιθυμία του πέρσι να κατακτήσει την Ελλάδα παραμεριζόταν. Και τότε εσύ, μεγαλειότατε, ανέβηκε στο θρόνο. Ο στρατός του εχθρού δεν διαλύθηκε, ο στόλος του δεν σκορπίστηκε. Αντίθετα, η κινητοποίηση της αυτοκρατορίας διπλασιάστηκε. Ο ζήλος ενός μονάρχη που ανέβηκε πρόσφατα στο θρόνο έκαιγε στο στήθος της μεγαλειότητάς του. Ο Ξέρξης, ο γιος του Θαρείου, δεν θα κρινόταν από την ιστορία κατώτερος του πατέρα του, ούτε των επιφανών προγόνων του Καμβίση και Κύρου του Μεγάλου. Ήτανε αυτοί που είχαν κατακτήσει και υποδουλώσει όλη την Ασία. Το όνομα του Ξέρξη κάμπαινε μαζί με το δικό τους στο πάνθεον της δόξας. Ήταν από τους και τώρα θα πρόσθεται την Ελλάδα και την Ευρώπη στον κατάλογο των επαρχιών της αυτοκρατορίας σε όλη την Ελλάδα ο φόβος προχωρούσε σαν τη σύραγγα του σκαπανέα. Όλοι οσμίζονταν τη κόνη της εξκαφής του στην ακινησία του πρωινού και ένιωθαν την αποαυλή προέλασή του του, βρώντα κάτω από τη γη στον ύπνο τους. Από όλες τις ισχυρές πόλεις της Ελλάδας. Μόνο η Σπάρτη, η Αθήνα και η Κόρινθος κινήθηκαν γρήγορα. Έστειλαν τη μια πρεσβεία μετά την άλλη στις Αμφίροπες πόλεις προσπαθώντας να τις εντάξουν στη συμμαχία. Ο Αφέντης μου μόνο πήρε μέρος μια εποχή σε πέντε ξεχωριστές υπερπόντιες πρεσβείες. Ξέρασα σε τόσο διαφορετικές κουπαστές καραβιών που δεν μπορώ να ξεχωρίσω τη μία από την άλλη. Όπου κι αν πήγαν αυτές οι πρεσβείες, ο φόβος τις είχε προλάβει. Ο φόβος έκανε τον κόσμο νελολαθή. Πολλοί πουλούσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Άλλοι πιο απερίσκεπτοι ακόμα. «Αγόραζαν. Καλύτερα να αφήσω ξέρξη στο κοντάρι του και να στείλει το πουγγί του», παρατήρησα ιδιασμένος ο αφέδης μου, έπειτα πάλι μια αποτυχημένη αποστολή. «Οι Έλληνες θα ποδοπατήσουν ο ένας τα κόκαλα του άλλου, έτσι καθώς τριμώχνονται ποιος θα πρώτο τη τηλευθεριά του». «Πάντα σε αυτές τις αποστολές, ένα μέρος του νου μου ήταν σε επιφυλακή μήπως ακούσω τίποτα για την εξαδέλφη μου». «Τρεις φορές τα δεκαεπτά μου τρεις φορες τα δεκαεπτα μου χρόνια. Η υπηρεσία του αφέντη μου με έφερε στην πόλη των Αθηναίων. Κάθε φορά έψαχνα να βρω το μέρος που έμενε η Αριστοκράτησα, που οι δύο μάχοι και εγώ είχαμε συναντήσει εκείνο το πρωινό στο τρίστρατο. Τότε που η ευγενική εκείνη η κυρία πρόσταξε τη δύο να την αναζητήσει στο σπίτι της και να αναλάβει η υπηρεσία εκεί, κατάφερα να εντοπίσω τελικά τη συνοικία και το δρόμο, αλλά ποτέ δεν βρήκα το σπίτι. Μια φορά σε μια αίθουσα της Αθηναϊκής Ακαδημίας εμφανίστηκε μια όμορφη κοσάχρονη γυναίκα παντρεμένη. Και για μια στιγμή ήμουν ασίγουρος ότι ήταν η δύο μάχη. Η καρδιά μου άρχισε να χτυπά τόσο δυνατά, που λίγησα το γόνατο από φόβο, μήπως οριαστόκα το λιπόθυμος. Αλλά δεν ήταν εκείνη. Ούτε η γυναίκα που είδε ένα χρόνο αργότερα να κουβαλάει νερό από μια πηγή στην άξο. Ούτε η σύζυγος του γιατρού που συνάντησα, κάτω από τη Στοά στην Ιστιαία, έξι μήνες μετά. Μια ζεστή καλοκαιρινή βραδιά, δυο χρόνια πριν τη μάχη στις θερμοπύλες, το καράβι που μετέφερε την πρεσβεία του αφέντη μου άραξε στο Φάληρο, ένα λιμάνι της Αθήνας. Όταν η αποστολή μας τελείωσε, και είχαμε δύο ώρες ακόμα πριν την παλύρια. Πήρε άδεια και στη πόρτα που έκανα, Εντόπισα το σπίτι της οικογένειας της κυρίας που είχαμε συναντήσει στο Τρίστρατο. Το οίκημα ήταν κλειστό. Ο φόβος είχε οδηγήσει την οικογένεια στα κτήματά της στην Ιαπυγία, μια επαρχία της μεγάλης Ελλάδος στην Ιταλία. Έτσι τουλάχιστον με πληροφόρησε μια ομάδα σκήφων τοξωτών που περιπολούσε εκεί γύρω. Ήταν οι μαχαιροβγάλτες που είχαν μισθώσει οι Αθηναίοι για να επιτηρούν την πόλη. Ναι, εκείνοι οι αγρόικοι θυμούνταν τη διομάχη. Ποιος μπορούσε να την ξεχάσει. Με πήραν γυάλων έναν από τους μνηστήρες της και μίλησαν στην αισχρή γλώσσα του δρόμου. «Το πουλάκι πέταξε», είπε κάποιος. ήταν πολύ άγριο για κλουβή». Ένας άλλος είπε ότι τη συνάντησε στην αγορά μετά τη φυγή της με το σύζυγό της έναν πολίτη αξιωματικό του στόλου. «Η ανόητη σκύλα», είπε γελώντας, «να στεφανωθεί εκείνο το θαλασσινό βλάκα ενώ μπορούσε να έχει εμένα». Όταν γύρισα στυλά και δαίμονα. Αποφάσισα να ξεριζώσω αυτή την ανόητη επιθυμία από την καρδιά μου, όπως και ο αγρότης έναν κορμό που δεν λέει να βγει. Είπα στον Κόκορα ότι ήταν ώρα να πάρω μια σύζυγο. Μου βρήκε μια, την εξαδέλφη του θύρια, κόρη της αδελφής της μητέρας του. Ήμουν 18 και εκείνη 15 όταν μας πάντρεψαν οι ηλωτές, με το μεσυνιακό τρόπο. Μετά από δέκα μήνες γεννήσε ένα γιο. Και τον καιρό που έλειπα σε μία έξτρατεία, μια κόρη, σύζυγος πια, ορκίστηκαν να μην ξανασκεφτώ την εξαδέλφη μου. Θα ξερίζω να την ασέβια μου και δεν θα ξαναζούσα με ψευδεστήσεις. Τα χρόνια πέρασαν γρήγορα. Ο Λέξανδρος ολοκλήρωσε την υπηρεσία του ως εφήβου στην αγωγή. Του έδωσαν την πολεμική του ασπίδα και τη θέση του ανάμεσα στους ομοίους στο στρατό. Πήρε ως σύζυγο την κόρη αγάθη, όπως είχε υποσχεθεί. Το έκανε δίδυμα. Ένα γόρι και ένα κορίτσι πριν συμπληρώσει τα είκοσι. Ο Πολύνικος στεφανώθηκε στην Ολυμπία για δεύτερη φορά νίκη της και πάλι του δρόμου, με πλήρη εξοπλισμό. Η σύζυγος του Αλθέα του έκανε και τρίτο γιο. Η δεσπούνα αρέτη. δεν έκανε άλλα παιδιά στο Δυναίκη. Είχε γίνει στήρα μετά από τέσσερις κόρες, χωρίς να κάνει αρσενικό παιδί. Η γυναίκα του Κόκορα Η Αρμονία γέννησε ένα δεύτερο παιδί. Ένα γόρι που το ονόμασαν Μεσηναία. Η δέσποινα αρέτη παρευρέθηκε στη γέννα. Κάλεσε τη δική της μαμί και βοήθησε να βγει το παιδί με τα ίδια της στα χέρια. Εγώ κρατούσα τον πυρσό όταν γύρισε σπίτι. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Τόσο διχασμένη ήταν ανάμεσα στη χαρά που είδα επιτέλους τη γέννα ενός αρσενικού παιδιού από τη γενιά της. Έναν υπεράσπιστή της Και στη θλίψη επειδή γνώριζε ότι αυτό το αγοράκι. Απόγονος του νόθου γιου του αδελφού της του Κόκορα παρά την περιφρόνηση που έδειξε στους παρθιάτες αφέντες του, επιλέγοντας αυτό το όνομα για το γιο του, θα αντιμετώπιζε το πιο άγριο και πιο επικίνδυνο πέρασμα στην ανθρώπινη φύση. Οι μυριάδες του Πέρσι βρίσκονταν τώρα στην Ευρώπη, είχαν γεφυρώσει τον Ελίσσα και είχαν διασχίσει όλη τη Θράκη, οι Έλληνες Σύμμαχοι ακόμα φιλονικούσαν, μια δύναμη 10.000 πεζών με βαρύ οπλισμο που διοικούνταν από το Σπαρτιάτι, Εβένετο, στάλθηκε στα Τέμπη, στο στενό πέρασμα που οδηγεί από τα χαμηλότερα εδάφη της Μακεδονίας στη Θεσσαλία κατά το μήκος του ποινίου, ανάμεσα στα όρια όλης Μποσκιόσα. Εκεί παρατάχθηκαν, λοιπόν, για να αντισταθούν στον Ισβολέα, στο βορειότερο σύνορο της Ελλάδας, αλλά η περιοχή εκείνη αποδείχθηκε ακατάλληλη. Η θέση μπορούσε να κυκλωθεί από ξηρά μέσω του στενού των γόνων και να υπερθαλαγγιστεί από θελάσεις, Μέσω της αυλής προς μεγάλη ντροπή και ταπείνωση, η δύναμη των 10.000 αποσύρθηκε και σκορπίστηκε στις πόλεις που την αποτελούσαν. Η συνέλευση των Ελλήνων είχε παραλύσει. Η Θεσσαλία, όταν εγκαταλείφθηκε, πήγε με το μέρος του Πέρση, προσθέτοντας τα ασύγκριτο υπηκό της στις ύλες του εχθρού. Οι Θήβες ήταν έτοιμες να δηλώσουν υποταγή. Το άργος είχε αποστασιοποιηθεί. Η ανησυχητική Ιωνή και τα σημεία ήταν πολλά. Ο χρησμός του απόλυνα από τους Δελφούς, είχε συμβουλεύσει τους Αθηναίους, τρέξτε στην άκρη του κόσμου, ενώ το Σπαρτιατικό Συμβούλιο των Γερόντων, γνωστό για τη ραθυμία του, τα το είχε χαμένα και δεν ήξερε τι να κάνει. Κάπου έπρεπε να αντισταθούν. Αλλά πού? Τελικά οι γυναίκες ήταν αυτές που κινητοποίησαν τους Σπαρτιάτες. Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα. Οι πρόσφυγες... Οι γυναίκες με τα μωρά τους άρχισαν να σειραίουν στις τελευταίες ελεύθερες πόλεις, πολλές νεαρές μητέρες κατέφυγαν στη λέκη δαίμονα, νησιώθησες και συγγενείς που ήθελαν να ξεφύγουν από την περσική προέλαση στο Αιγαίο. Οι γυναίκες αυτές αναζωοπήρωναν το μίσος των ακροατριών τους για τον εχθρό με ιστορίες για τις ακρότητες των κατακτητών κατά το πέρασμά τους από τα νησιά, να φηγούνταν πως ο εχθρός στη, Χίο, στη Λέσβο και στην Τένεδο είχε σχηματίσει μια σ και ξεκινώντας από πάνω, έπαιρνε σβάρνα κάθε νησί όπου ξεκαθάριζε κάθε κρυψώνα. Οι στρατιώτες ξεδιάλεγαν τα νέαρα αγόρια, μάζευαν τα ωραιότερα και τα ευνούχιζαν. Σκότωναν τους άνδρες, βίαζαν τις γυναίκες και μετά τις πουλούσαν για σκλάβες. Όσο για τα μωρά, οι ήρωες της Περσίας τα πετούσαν με το κεφάλι πάνω στους και Εσκορπούσαν τα μυαλά τους στα λιθόστρωτα. Σπαρτιά Σπαρτιάτισες άκουγαν με παγωμένη οργή αυτές τις ιστορίες, έχοντας τα μωρά τους κρεμασμένα στα στήθη τους. Οι περσικές ορδές άρουναν τώρα τη Θράκη και τη Μακεδονία. Οι δολοφόνοι των βρεφών στέκονταν στο κατόφλι της Ελλάδας. Πού ήταν λοιπόν οι σπάρτιοι και οι υπερασπιστές της. Είχαν γυρίσει πίσω ανέμακτοι από την άσκοπη πορεία τους στα Τέμπη. Ποτέ δεν είχα ξαναδεί την πόλη σε τέτοια κατάσταση μετά από αυτή την ήλα. Οι ηρωές με βραβή Ανδρείας περιφέρονταν άσκοπα, με το κεφάλι σκυφτό από ντροπή, ενώ οι γυναίκες τους τους τάψαλαιναν για τα καλά, τους κρατούσαν σε απόσταση και τους περιφρονούσαν. Πώς έγινε αυτό το πράγμα στα τέμπη. Οποιαδήποτε μάχη, ακόμα και η ΙΤΑ, θα ήταν προτιμότερη από το τίποτα. Το να συγκροτηθεί μια τόσο υπέροχη εκστρατευτική δύναμη να στεφανωθεί ενώπιον των Θεών, να κάνει όλον αυτό το δρόμο και να μη χυθεί στα γόνα αίμα. Αυτό δεν ήταν μόνο ατιμωτικό, αλλά και όπως είπαν οι γυναίκες, βλάστημο. Η κατεφρόνια των γυναικών ξεσήκωσε την πόλη. Μια πρεσβή από σύζυγους και μητέρες περουσιάστηκε στους εφόρους, επιμένοντας να στείλουν εκείνες την επόμενη φορά, οπλισμένες με φουρκέτες και ρόκες, αφού σίγουρα οι γυναίκες της Πάρτης δεν θα ατιμάζονταν περισσότερο. Ούτε θα έκαναν λιγότερα από τους δέκα χιλιάδες στα συσήθεια των πολεμιστών η διάθεση ήταν ακόμη πιο καυστική. Πόσο καιρό θα συσκεπτόταν ακόμα η συνέλευση των συμμάχων. Πόσες εβδομάδες θα καθυστερούσαν οι έφοροι. Θυμάμαι έντονα το πρωινό που έφτασε τελικά η διακήρυξη. Η μόρα του Ηρακλή γυμναζόταν εκείνη την ημέρα σε ένα ξερό ποταμό που τον έλεγαν «μονοπάτι» και μοιάζε με χωνή ανάμεσα στις αμώδεις όχθες του, βόρεια της Κόμης Λίμνες. Έκαναν ασκήσεις κρούσης ανά δύο και ανα τρεις όταν ένας διακεκριμένος Γέροντας που λεγόταν χαρίλα ως ο οποίος ήταν έφορος παλιά και ιερέας στο Απόλλωνα, αλλά που τώρα τελευταία έκανε χρέη ανώτατους συμβούλου και απεσταλμένου εμφανίστηκε ψηλά στην όχθη, πήρε κατά μέρος το διοικητή Δαρκιλίδα «τον πολέμαρχο της Μόρας» και άρχισε να του μιλάει. Ο Γέροντας ήταν πάνω από 70. Είχε χάσει το μισό του πόντι σε μια μάχη πριν από χρόνια. Για να έρθει κουτσένοντας το δρόμο από την πόλη κάτι σοβαρό συνέβαινε, ο πατριάρχης και ο πολέμαρχος. Μίλησαν ιδιαίτερως. Τα γυμνάσια συνεχίζονταν. Κανείς δεν κοίταζε προς τα πάνω. Όλοι ήξεραν όμως. Αυτό ήταν. Οι άντρες του δίνε Τα το άκουσαν από τη λατυρίδι, διοικητή της διπλανής ενωμοτίας. Στις πύλες, παιδιά. Στις θερμοπύλες. Δεν κάλεσαν συγκέντρωση. Προς μεγάλη έκπληξη όλων. Το Σύνταγμα διαλύθηκε. Οι άντρες πήραν άδεια για την υπόλοιπη μέρα. Από ό,τι θυμάμαι μόνο πέντε ή έξι φορές είχε δοθεί μια τέτοια αργία. Όλοι οι όμοιοι, ανεξαιρέτως, σκορπίστηκαν με το ηθικό ανεβασμένο και γύρισαν τροχάδιν στην πόλη. Αυτή τη φορά κανεί δεν σάλεψε. Ολόκληρη μόρα. Έμεινε καρφωμένη στη θέση της. Στην κήτη του ξεροπότε μου. Βουίζοντας αμελίση. Αυτό ήταν το νέο. Τέσσερις μόρες, πέντε χιλιάδες άντρες, θα ξεκινούσαν για τις θερμοπύλες. Η φάλαγγα, ενισχυμένη με τέσσερα συντάγματα των περιοίκων, μαζί με τους βοηθητικούς και τους ένοπλους ύλωτες, θα ξεκινούσε αμέσως μόλις τα κάρνια. Η γιορτή προς τιμήν του καρνίου από όλο να τελείωναν, γιατί κατά τη διάρκεια τους απαγορευόταν να πάρουν τα όπλα. Για δυόμισι εβδομάδες. Η στρατιωτική δύναμη θα αποτελούνταν συνολικά από 20.000 άνδρες, διπλάσια από τα Τέμπη, και θα συγκεντρωνόταν σε ένα στενό δέκα φορές πιο στενό. Άλλες 30 με 50.000 οπλίτες των συμμάχων θα ακολουθούσαν αυτό το στρατό, ενώ η κυρίως δύναμη του συμμαχικού στόλου, 120 πολεμικά πλοία, θα έκλεινε τα στενά μεταξύ Αρτεμισίου και Άνδρου, καθώς και το στενό του Ευρύπου. Έτσι θα τα στρατεύματα. Αν δέχονται την επίθεση απ' τη θάλασσα. Ήταν ένα ομαδικό προσκλητήριο. Έτσι τουλάχιστον φαινόταν. Ο Δινέκης το γνώριζε αυτό όπως όλοι. Ο κυριός μου γύρισε στην πόλη συνοδευόμενος από τον Αλέξανδρο, που είχε πλέον τη θέση του ως πολεμιστής την ενομοτία, του συναδέλφους του Βίαντα και Μαυρολεόντα και τους βοηθητικούς του. Στον δρόμο συναντήσαμε το γέροντα Χαρίλαο που γύριζε στην πόλη κουτσένοντα σιγά σιγά. Τον βοηθούσε ο ακολουθός του στενίστης, που ήταν και αυτός πολύ ηλικιωμένος. Ο μαύρος λέον οδηγούσε ένα γάιδαρο του στρατού απ' το καπίστρι. Είπε στο γέροντα να ανέβει. Ο Χαρίλαος αρνήθηκε, αλλά είπε ότι μπορούσε να ανέβει ο υπηρέτης του. «Δεν μας τα λες τώρα και μας γερωθεί» ο διεκής απευθύνθηκε στην πολιτική προσωπικότητα α αλλά με την ανυπομονησία ενός στρατιώτη, για την αλήθεια. «Μεταφέρω μόνο αυτά που μου λένε να πω, διεινέκη. Οι πύλες δεν χωράνε πενήντα χιλιάδες. Ούτε πέντε δεν χωρούν». Ο διεινέκης τραβουμουτσούνιασε. «Βλέπω ότι θεωρείς τη δική σου στρατηγική ανώτερη από του Λεωνίδα». Το γεγονός πάντως ήταν ένα. Ολοφάνερο και σε μας τους βοηθητικούς ακόμα. Ο περσικός στρατός ήταν ήδη στη Θεσσαλία. Τι θα γινόταν όμως αυτές τις δέκα μέρες στις πύλες, ή και σε λιγότερες. Σε δυόμισι εβδομάδες, τα εκατομμύρια τους θα τις διάβαιναν και θα βρίσκονταν εφτακόσια στάδια μακριά. τα στάτμευαν μπροστά στο κατόφλι μας. «Πόσοι θα είναι στην ομάδα πρόωθησης», ρώτησε το γέροντα, «ο μαύρος λέων». Εννοούσε την εμπροστοφυλακή των σπαρθιά, η οποία, όπως πάντα, σε μια κινητοποίηση του στρατού θα στελνόταν στις θερμοπύλες άμεσα να καταλάβει το στενό. προτού φτάσουν εκεί οι Πέρσες και πριν την άφηξη της κύριας δύναμης και του στρατού των συμμάχων. Τα το ακούσεις από το Λεωνίδα αύριο», αποκρίθηκε ο γέροντας. αλλά είδε την απογοήτευση των νεότερων ανδρών. «Τρακόσχοι», είπε μόνος του. «Όλοι οι Όλοι οι πατέρες. Ο Φέντης μου είχε έναν τρόπο να προβάλλει το σαγόνι του, φύγκοντας άγρια τα δόντια. Αυτό το έκανα τον τραυματιζόταν στην εκστρατεία και δεν ήθελε να καταλάβουν οι άντρες πόσο άσχημα ήταν. Τον κοίταξα. Αυτή την έκφραση είχε τώρα το πρόσωπό του. Μια μονάδα από πατέρες συμπεριλάμβανε μόνο άντρες που ήταν πατέρες ζωντανών αρσενικών παιδιών. Αυτό γινόταν για να μην εξαφανίζεται η γενιά τους σε περίπτωση που οι πολεμιστές σκοτώνονταν. Μια μονάδα από ήταν μια μονάδα αυτοκτονίας, μια δύναμη που στελνόταν για να μείνει και να πεθάνει. Οι συνηθισμένες μου δουλειές όταν γυρίζαμε από τα γυμνάσια ήταν να καθαρίζω και να τακτοποιώ τα ατομικά είδη του Αφέντη μου και να φροντίζω μαζί με τους υπηρέτες του εισητίου την προετοιμασία του βραδινού φαγητού. Εκείνη τη μέρα ωστόσο ο Δινέκης ζήτησε από το μαύρο λέοντα να επιτρέψει το βοηθό του να κάνει διπλή δουλειά. Εμένα με πρόσταξε να πάω τρέχοντας στο σπίτι του. Θα πληροφορούσα τη να αρέτη ότι το σύνταγμα ήταν ελεύθερο υπηρεσίες και ότι ο σύζυγός της θα πήγαινε σε λίγο στο σπίτι. Θα της ανακοίνωνα μια πρόσκληση εκ μέρους του. Θα ήθελαν εκείνοι και οι χώρες τους να τον εσυνοδεύσουν το απόγευμα σε μια βόλτα στους λόφους. Έτρεξα μέσως, παρέδωσα το μήνυμα και μετά ήμουν ελεύθερος να πάω όπου ήθελα. Κάτι όμως με έκανε να μείνω. Από το βουνελάκι πάνω από την αγλικία του Αφέντη μου είδα τις κόρες του να βγαίνουν τρέχοντας από την αυλόπορτα για να τον καλωσορίσουν, γεμάτησαν υπομονησία και ενθουσιασμό καθώς Η αρέτη είχε ετοιμάσει ένα καλάθι με φρούτα, τύρι και ψωμί. Ήταν όλοι ξυπόλοιτοι και αφορούσαν μεγάλα καπέλα για τον ήλιο που κουνιούνταν στην παραμικρή κίνηση. Είδα τον Αφέντη μου να παίρνει τη γυναίκα του Παράμερα κάτω από τις βαλανίδιες και να μιλάει μαζί Αρκετή ώρα. Ό,τι της είπε, προκάλεσε τα δάκρυά της. Τον αγκάλιασε σφίχτα, περνώντας τα δυο της χέρια γύρω από το λαιμό του. Ο Δινέκης φάνηκε να της στην αρχή. Αλλά μετά, λίγησε και σφίξε τη γυναίκα πάνω του τρυφερά. Τα κορίτσια, ανυπόμενα τους φώναζαν. Δυο σκυλάκια γαβγίζαν στα πόδια τους. Ο Δινέκης και η Αρέτη αποχωρίστηκαν. Είδα τον Αφέντη μου να σηκώνει μικρότερη την Ελάνδρα και να τη βάζει καβάλα στους ώμους του. Κρατούσε την Αλέξο από το χέρι όταν ξεκίνησαν. Τα κορίτσια ήταν διαχυτικά και χαρούμενα. Ο Βινέκης και η Αρέτη λιγότερο. Καμιά κύρια στρατιωτική δύναμη δεν θα στελόταν στις θερμοπύλες. Αυτά τα έλεγαν για τον κόσμο, για να εξασφαλίσουν την εμπιστοσύνη των συμμάχων και να τους κινητοποιήσουν. Μόνο οι τρακόσχοι θα στέλνονταν με διαταγές να αντισταθούν και να πεθάνουν. Ο Διηναίκης δεν θα ήταν ανάμεσά τους. Δεν είχε αρσενικό απόγονο. Δεν ήταν δυνατό να τον επιλέξουν. Κεφάλαιο 16. Τώρα πρέπει να φυγηθώ ένα περιστατικό που συνέβη στον πόλεμο αρκετά χρόνια πριν και που οι συνέπειες του, τη συγκεκριμένη στιγμή, δεν επηρέαζαν τη ζωή του Διηναίκη. Του Αλέξανδρου, Τεσσαρέτης και πολλών άλλων σε αυτή την ιστορία». Συνέβη στα ενόφητα στη μάχη κατά των θηβαίων ένα χρόνο μετά το αντίριο. Εναφέρομαι στον επίστευτο ηρωισμό που έδειξε σε αυτή την περίπτωση ο συνάδελφός μου Κόκορας. Όπως εγώ, εκείνη την εποχή ήταν μόνο 15 χρόνων και υπηρετούσε με απειρία φυσικά, λιγότερο από 12 μήνες ως πρώτος βοηθητικός, τον πατέρα του Αλέξανδρου, Ολύμπιου. Τα μέτωπα των στρατών είχαν συγκρουστεί. Τα συντάγματα του Μενελάιου, της Πολιάδος και της Αγριελιάς έδιναν σκληρή μάχη με την αριστερή πτέρυγα των Φιδαίων, η οποία είχε παράταχθεί σε είκοσι άντρες βάθος αντί για οχτώ, όπως συνηθιζόταν, και κρατούσε το μέρος με φοβερή επιμονή. Ο κίνδυνος μεγάλωσε περισσότερο όταν η πτέρυγα του εχθρού περικύκλωσε το δεξί των Σπαρθιατών σε απόσταση 140 περίπου μέτρων. Άρχισαν να προελάβουν, πλήττοντας το μενελάιο από τα πλάγια. Την ίδια στιγμή, το δεξί του εχθρού που είχε υποστεί τις σοβαρότερες απώλειες, έχασε τη συνοχή του και έπεσε πάνω στις συμπαγής σειράς της οπιστοφυλαϊκής του. Το δεξί του αντιπάλου διαλύθηκε πανικόβλητο, ενώ το αριστερό προχωρούσε. Μέσα στον ορυμαγδό της μάχης, ολύμπιος τραυματίστηκε σοβαρά στην καμάρα του ποδιού του από τη μύτη ενός εχθρικού ακοντίου. Αυτό συνέβη σε μια στιγμή που στο πεδίο επικρατούσε χαλασμός με το δεξί του εχθρού να έχει καταρρεύσει και τους παρτιάτες να τους καταδιώκουν, ενώ το αριστερό του συνέχιζε την επίθεση, υποστηριζόμενο από αρκετούς άνδρες του υπηκού του που έτρεχαν πέρα δόθε στο πεδίο της μάχης. Ο βρέθηκε μοναχός σε να στα σταμετώπισαν που συνεχιζόταν το τραύμα στο πόδι του τον καθιστούσαν ανίκανο να περπατήσει. Ενώ το ολοξολοφείο του αξιωματικού, στην περίκεφαλαία του εύκολο στόχο για κάθε επίδοξο ήρωα, που ήταν καβάλα σε κάποιο από τα άλογα του εχθρού. Τρεις θηβέοι ποιοι όρμησαν εναντίον του. Ο κόκορας άοπλος και χωρίς πανοπλία ρίχτηκε στη μάχη αρπάζοντας ένα κόντιο από κάτω καθώς έτρεχε. Μόλις έφτασε στον Ολύμπιο, όχι μόνο χρησιμοποίησε την ασπίδα του κυρίου του για να τον προστατέψει από τα όπλα βολής του εχθρού, αλλά αντιμετώπισε και τους ηπείς με το ένα του χέρι. Τραυμάτισε και εξουδετέρωσε τους δύο με το ακόντιό του, ενώ άνοιξε το κεφάλι του τρίτου με το ίδιο του το κράνος, όταν μέσα στην τρέλα της στιγμής, ο κόκορας έσπασε το κεφάλι του άντρα με τα χέρια όταν τον πέταξε κάτω από τη σέλα. Ο κόκορας κατάφερε ακόμη να εχμαλωτήσει το ωραιότερο από τα τρία ζώα. Ένα υπέροχο πολεμικό άτι, που το έβαλε μετά τη μάχη να σύρει το θόριο που μετέφερε τον Ολύμπιο ασφαλή από το πεδίο της μάχης. Όταν ο στρατός επέστρεψε στη Λακεδέμονα, μετά από αυτή την εκστρατεία το κατόρθωμα του Κόκορα έγινε θέμα συζήτησης στην πόλη. Οι όμοι κουβέντιασαν για καιρό τις προοπτικές που είχε. Τι έπρεπε να κάνουν με αυτό το αγόρι. Όλοι θυμήθηκαν ότι παρόλο που η μητέρα του ήταν μεσήνια ήλωτας, Πατέρας του ήταν ο Σπαρτιάτης Ιδότη Χίδης, ο αδελφός της Αρέτης, ένας ήρωας που σκοτώθηκε στη Μαντίνια όταν ο Κόκορας ήταν δύο ετών. Οι Σπαρτιάτες, όπως έχω ήδη πει, έχουν μία τάξη νεαρών πολεμιστών, μία τάξη θετών αδελφών, που λέγονται μόθακες. Νόθα, παιδιά, όπως ο Κόκορας, ακόμα και νόμιμη γη Σπαρτιατών ομοίων, οι οποίοι από κακοτυχία ή φτώχεια έχασαν τα πολιτικά τους δικαιώματα, μπορούν, αν θεωρηθούν άξιοι, να βγουν από τους περιορισμούς τους και να ανεβούν σε αυτήν την τάξη. Αυτή την τιμή πρόσφεραν τώρα στον κόκορα. Δεν την αποδέχτηκε. Δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι ήταν ήδη 15 χρονών, ήταν πολύ αργά γι' αυτόν, προτιμούσε να παραμείνει στην υπηρεσία τους ως βοηθητικός. Η απόρριψη μιας τόσο γενναιόδορης προσφοράς εξόργησε τους ομοίους του συσυντίου του Ολύμπιου και θεωρήθηκε πρόσβολη, όσο μπορούσε βέβαια η υπόθεση ενός νόθου για όλη την πόλη. Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι αυτός ο αγνώμων ξεροκέφαλος ήταν γνωστός για τα εχθρικά του αισθήματα. Ήταν ένας τύπος, αρκετά συνηθισμένος για δούλους, περήφανος και ισχυρογνώμων. Θεωρούσε τον εαυτό του Μεσίνιο, είτε έπρεπε λοιπόν να σκοτώσουν αυτόν και την οικογένειά του μαζί, ή να ότι δεν θα πρόδιδε τη σπαρτιατική υπόθεση. Ο Κόκορας απέφυγε τη δολοφονία από τα χέρια της κρυπτείας τότε, επειδή ήταν μικρός ακόμα, και χάρη στην παρέμβαση του Ολύμπιου, που μίλησε σε όλους τους ομοίους. Η υπόθεση ξεχάστηκε προς στιγμήν, αλλά ερχόταν πάλι στο προσκήνιο στις επόμενες εκστρατείες, όταν ο Κόκορας ξανά και ξανά ο πιο τολμηρός και ο πιο γενναίος από όλους τους νεαρούς βοηθητικούς. Τους ξεφερνούς όλους στο στρατό εκτός από τον Αυτόχειρα, τον Κύκλοπα, τον καλύτερο άντρα του Ολυμπιακού πενταθλητή Αλφιού και το βοηθητικό του Πολύνικου, τον Άκανθο. Τώρα οι Πέρσες στέκονταν στο κατώφλι της Ελλάδας. Σε λίγο θα επιλέγονταν οι τρακόσοι για τις θερμοπύλες. Ο Ολύμπιος θα ήταν σίγουρο ανάμεσά τους με τον Κόκορα Πλάι τους στην υπηρεσία του. Μπορούσαν όμως να εμπιστευτούν αυτόν τον προδότη με μια λεπίδα στο χέρι και τον ίδιο μια αναπνοή από την πλάτη του πολέμαρχου. Το τελευταίο που χρειαζόταν η Σπάρτη αυτή την κρίσιμη ώρα. Ήτανε προβλήματα στην πατρίδα από τους ύλωτες. Η πόλη δεν θα άντεχε μια στάση, έστω και αποτυχημένη. Ο κόκορας, 20 χρονών πια, είχε μεγάλη δύναμη στους μεσίνιους εργάτες αγρότες και αμπελουργούς. Ήταν ο ήρωάς τους. Ένας νέος που το θάρρος του στη μάχη θα μπορούσε να γίνει εισιτήριο. Για να βγει από τη δουλεία, θα μπορούσε να φορά τον κόκκινο μανδύα των Σπαρτιατών και να τον επιδεικνύει στα κατώτερα αδέλφια του. Αλλά αυτός δεν το καταδέχτηκε. Δήλωνε ότι ήταν Εμεσήνιος και τα αδέλφια του δεν θα το ξεχνούσαν ποτέ αυτό. Ποιος ξέρει πώς από αυτούς ακολουθούσανε τον Κόκορα με την καρδιά τους. Τόση τεχνίτες ζωτικής σημασίας και βοηθητικό προσωπικό, οπλοποίη και κουβαλιτές φορείων, βοηθητικοί του στρατού και σιτιστές. Φύσα ένας ανησυχητικός, έλεγαν άνεμος, που δεν θα μας βγει σε καλό. Και αυτή η περσική εισβολή μπορεί να είναι ότι καλύτερο συνέβη ποτέ στους ύλωτες. Ίσως φέρει τη λύτρωση, την ελευθερία. Θα παρέμεναν πιστοί. Όπως η πύλη ενός φρουρίου που για να λειτουργήσει βασίζεται στις διαθέσεις ενός μόνο κεντρικού άξονα, έτσι πολλοί μεσύνοι είχαν στρέψει την προσοχή τους στον κόκορα και ήταν σε ετοιμότητα, περιμένοντας το σύνθημά του. Ήταν η νύχτα πριν την ανακήρυξη των τριακοσίων. Ο Κόκορας κλήθηκε να παραστεί στο συσίτιο του Ολύμπιου, στο Βελέρο Φόντι. Εκεί προσφέρθηκε επισήμως στο νέο, με τη σύμφωνη γνώμη όλων, η τιμή του Σπαρτιατικού Πορφυρού Μανδία. Αλλά πάλι δεν την αποδέχτηκε. «Εκείνη την ώρα, εγώ χάζευα επίτηδες έξω από του Βελέρο Φόντι για να δω πώς θα εξελισσόταν η υπόθεση. Δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη φαντασία για να καταλάβω. Όταν άκουσα από μέσα τα μουρμουριτά της αποδοκιμασίας και είδα τον κόκορα να βγαίνει γρήγορα και σιωπηλά. Η υπόθεση είχε πάρει σοβαρή και επικίνδυνη τροπή. Μια εντολή του αφέντη μου. Με απομάκρυνε μια ώρα περίπου. Τελικά βρήκα την ευκαιρία να ξεφύγω. Δίπλα στο μικρό γύρο, όπου βρίσκονται τα σημεία κίνησης, υπάρχει ένα δασάκι με έναν ξέρω πόταμο που διακλαδίζεται σε τρεις κατευθύνσεις. Με και ο Κόκορας, εγώ και τα Λαγόρια συνηθίζαμε να συναντιόμαστε και να φέρνουμε ακόμα και κορίτσια, γιατί αν μας έβρισκαν, μπορούσαμε να ξεφύγουμε εύκολα μέσα στο σκοτάδι, ακολουθώντας μια από τις τρεις κοίτας του ξέρω πότε μου. Ήξερα ότι θα ήταν εκεί, και πράγματι ήταν, προς μεγάλη μου έκπληξη, ήταν και ο Αλέξανδρος μαζί του. Μάλλον δεν χρειάστηκε πολύ να καταλάβω ότι η αιτία της σύγκρουσής τους ήταν η επιθυμία του Αλέξανδρου να γίνει φίλος του Κόκορα ενώ άλλος τον απέκρουε. Γι' αυτό ήταν στα το περίεργο. Θα έβρισκε μεγαλούμπελά, αν τον έπιαναν, γιατί θα είχε άμεσες επιπτώσεις στη μυησή του ως πολεμιστή. Και κατέβαινε κατέβαινα την όχθη μέσα στο σκοτάδι του, ξεροπότε μου, άκουσα τον Αλέξανδρο να καταργέται τον Γόκορα και να τον αποκαλεί τρελό. «Θα σε σκοτώσουν τώρα. Δεν το καταλαβαίνεις. Γάμισε τους. Γάμισε τους όλους. Σταματήστε! Ξέσπασα μπαίνοντας ανάμεσά τους. Τους επανέλαβα αυτά που ξέραμε και τρεις. Ότι το κύρος του κόκορα στις κατώτερες τάξεις τον εμπόδιζε να ενεργήσει μόνο για τον εαυτό του. Ότι αυτό που έκανε θα είχε αντίθετο στη γυναίκα του, στο γιο και στην κόρη του, στην οικογένειά του. Δεν κινδύνευε μόνον αυτός. Αλλά και εκείνη. Η κρυπτεία θα τον εσκότωνε εκείνη τη νύχτα. Τίποτε δεν κρατούσε πια τον Πολίνικο. Δεν θα με πιάσει αν δεν βρίσκομαι εδώ. Ο κόκορας είχε αποφασίσει να το σκάσει εκείνη τη νύχτα. Τα πήγαινε στο ναό του Ποσειδώνα στο τένερο, όπου ένας ύλος μπορούσε να βρει καταφύγιο. Ήθελα να πάω κι εγώ μαζί του. Του είπα ότι ήταν θρελός. Τι περίμενες να γίνει από τη στιγμή που απέριψες την πρότασή τους, Η προσφορά τους ήταν τιμητική». Γάμισε τις τιμές τους. Οι άντρες της κρυπτείας με κυνηγάνε τώρα στο σκοτάδι. Απρόσωποι. Σαν δηλή, είναι θυμητικό αυτό. Του είπα. Ότι με την περηφάνεια που είχε δείξει, αν και ήταν δούλος, είχε αγοράσει το εισιτήριό του για τον Άδη. «Σκάστε κι δυο σας». Ο Αλέξανδρος πρόσταξε τον Κόκορα να πάει στο καβούκι του, εννοώντας τις φτωχικές καλύβες των ηλώτων. «Αν είναι να φύγεις, φύγε τώρα». Και με τρέχοντας στο σκοτεινό ξεροπόταμο. Η αρμονία έχει και τα δυο παιδιά, την κόρη του Κόκορα και το μικρό αγοράκι του. Έτοιμα για δρόμου. Όταν φτάσαμε κοντά στο καπνισμένο καβούκι του Ήλωτα, ο Αλέξανδρος έβαλε στο χέρι του Κόκορα μια χούφτα εγινήτιους σοβολούς, όχι πολλούς, αλλά ήταν ό,τι είχε αρκετούς πάντως, ώστε να διευκολυνούν τη φύγη του. Αυτή η χειρονομία αφήσε άφωνα τον Κόκορα. «Ξέρω, Ξέρω ότι δεν με είπε ο Αλέξανδρος. «Θεωρείς τον εαυτό σου καλύτερο στάρματα, σε δύναμη και θάρρος. Ε, λοιπόν, είσαι. Προσπάθησα με τους θεούς με καθεΐνα της ύπαρξής μου, και όμως δεν σε φτάνω ούτε στο μισό. Ούτε θα σε φτάσω ποτέ. Εσύ θα έπρεπε να ήσουν στη θέση μου, κι εγώ στη δική σου. Φταία η αδικία των θεών που έκαναν εσένα δούλο και μένα ελεύθερο. Τα λόγια του Αλεξανδρού αφόπλισαν εντελώς τον Κόκορατ. Μπορούσε να δει κανείς το βλέμμα του. Τη μαχητική διάθεση να μαλακώνει, την περηφάνεια και την προκλητικότητά του να χαλαρώνουν και να τον εγκαταλείπουν. Έχεις μεγαλύτερο θάρρος από όσο θα έχω ποτέ, αποκρίθηκε ο Νόθος. Γιατί το κάνεις επειδή έχεις τριφέρει καρδιά, ενώ εμένα ήρθε με έβαλε να κλωτσάω και να δίνω μπουνιές από την κούνια μου ακόμα. Και τιμάς τον εαυτό σου μιλώντας με τόση καλοσύνη. Έχεις δίκιο. Πράγματι σ' αντιπαθούσε. Μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο κόκορας τότε κοίταξε εμένα. Έβλεπα τη στη μορφή του. Είχε συγκινηθεί από την ακαιρεότητα του Αλεξάνδρου, που έκανε την καρδιά του να διστάζει και να λυγίζει ακόμα. Έπειτα, με μία προσπάθεια, διέλυσε τη μαγεία. Αλλά δεν θα με πειράσεις, Αλεξάνδρε, μακάρι να έρθει ο Πέρσης. Μακάρι να κάνει σκόνη, όλη τη λά και δαίμονα. Τότε θα χορεύω στον τάφο της. Ακούσαμε την αρμονία να βογκάει, πυρσί έλαμσα να παίξω. Σκέες περικύκλωσαν το καβούκι. Η κουβέρτα που έκλαινε την είσοδο σκίστηκε βία. Εκεί, στο άνοιγμα της πόρτας, στεκόταν ο Πολύνικος, οπλισμένος μάλους τέσσερις δολοφόνους της κρυπτείας πίσω του. Ήτανε όλοι νέοι, εξίσου αθλητικοί σαν τον Ολυμπιονίκη και αδυσόπιτη σαν σίδερο. Όρμησαν μέσα και έδεσαν τον κόκορα με ένα σκηνή. Το αγοράκι έκλαιγε γοερά στην αγκαλιά της αρμονίας. Η κοπέλα ήταν δεν ήταν 17. Άρχισε να τρέμει και να κλαίει τραβώντας την κόρη της τρομοκρατημένη δίπλα της. Ο Πολύνικος απολάμβανε το θέαμα. Το βλέμμα του καρφώθηκε στον κόκορα. Μετά στη γυναίκα του, στα παιδιά του και σε μένα, για να στάθει με περιφρόνηση πάνω στον Αλέξανδρο. «Έπρεπε να το φανταστού ότι θα σε έβρισκα εδώ. Κι εγώ εσένα», αποκρίθηκε ο νέος. Στο πρόσωπό του φαινόταν καθαρά η του για την κρυπτία. Ο Πολύνικος αντιμετώπισε τον Αλέξανδρο και τα συναισθήματά του με φανερή περιφρόνηση. Η παρουσία σου εδώ μέσα, σε αυτούς τους τείχους, αποτελεί προδοσία. Το ξέρεις όπως και όλοι οι άλλοι. Από σεβασμό στον πατέρα σου μόνο θα σου το πω μια φορά. Φύγε τώρα. Δίνε το αμέσως και δεν θα πω τίποτε. Η αυγή θα βρει τέσσερις σύλλωτες λιγότερους. Δεν φεύγω, αποκρίθηκε ο Αλέξανδρος. Σκότωσε μας όλους λοιπόν, υποκόκορας οργισμένος τον Πολυνικό. Δείξτε μας τη σπαρτιάτικη ανδρία, δειλή, που βγαίνεται μόνο νύχτα. Μια γρουθιά του έσπασε τα δόντια κάνοντάς το να σωπάσει. Είδα χέρια να αρπάζουν τον Αλέξανδρο, και νιώσασα άλλα να πιάνουν εμένα. Έδεσαν τους καρπούς μου, με δερμάτινα την αλουριά, και μου έχωσαν ένα πανί στο λαρίγκι. Οι άντρες της κληπτείας άρπαξαν την αρμονία και τα «Πάρτε τους όλους», διέταξε ο Πολύνικος. Κεφάλαιο 17. Πίσω από το συζήτιο του Δευκαλίωνα, ψηλά στην πλαγιά, ήταν ένα δασάκι όπου συγκεντρώνονταν οι άντρες και τα σκυλιά πριν ξεκινήσουν για κυνήγι. Εκεί μέσα σε λίγη ώρα στήθηκε ένα πρόχειρο δικαστήριο. Είναι ένα μακάβριο μέρος. Κάτω από τις βαλανιδιές υπάρχουν απότομα χαντάκια, ενώ από τα των σταθμών σύτησης κρέμονται τα δίχτυα και ο τα σύνεργα σφαγή τη κουζίνα φυλάσσονται σε διπλοκλειδωμένα ξεχωριστά οικήματα. Πίσω από τι πόρτε κρέμονται τσεκούρια και μαχαίρια για το ξεκύλιασμα. Μπαλτάδες που σκίζουν και σπάνε τα κόκαλα. Κατά μήκο του τοίχου εκτείνεται ένα μαύρο από το αίμα πάγκο όπου τεμαχίζουν τα γριοπούλια και τα πουλερικά. Κόβουνε τα κεφάλια του και τα πετούν κάτω για να τα φάνε τα κυνηγόσκυλα. Σωρεί απομαντημένα φτερά που φτάνουν μέχρι τα μισά τη κνήμη ενό ανθρώπου. Μους σκεφτούν από τις σταγόνες του αίματος του επόμενου άτυχου πουλιού που λυγίζει το λαρίγκι του κάτω από το παλτά. Πάνω από τον πάγκο υπάρχουν τα δοκάρια του χασάπικου με τα βαριά αγκίστρια, όπου κρεμούν, ξεκυλιάζουν και αφήνουν το κυνήγι να στραγγίξει. Ήταν προαποφασισμένο ότι ο κόκορας έπρεπε να πεθάνει και το μικρό το αγοράκι μαζί. Αυτά που έμενε να κανονιστούν ήταν το θέμα του Αλέξανδρου και η προδοσία του, η οποία αν στην πόλη. Θα είχε πολύ σοβαρές επιπτώσεις αυτή τη δύσκολη ώρα. Όχι μόνο για τον ίδιο και τη θέση του, γιατί είχε μυηθεί πρόσφατα στο ρόλο του πολεμιστή, αλλά και για το κύρος ολόκληρης της οικογένειάς του, της γυναίκας του αγάθης, της μητέρας του παράλιας, του πατέρα του, του πολέμαρχου Ολύμπιου, και όχι λιγότερο από τους άλλους, του προστάτη του Διενέκη. Οι δύο τελευταίοι κάθισαν παράμερα μαζί με τους άλλους 16 ομοιούς του συστητίου του Δευκαλύωνα. Η γυναίκα του Κόκορα έκλαιγε σιωπηλά με το κοριτσάκι δίπλα της ενώ το μωρό έσκουζε κουκουλωμένο στην αγκαλιά της. Ο Κόκορας γονάτισε πάντα δεμένος στο ανυδροχώμα του καλοκαιριού. Ο Πολυνικός πήγαινε ερχότερα νυπόμονα, περιμένοντας την απόφαση. Μπορώ να μιλήσω, ακούστηκε βραχνή φωνή του Κόκορα. Ο λαιμός του είχε ξεραθεί, ώσπου να τον φέρνουμε μέχρι εδώ, μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού. «Τι έχει να πει ένας άχρηστος σαν εσένα», ρώτησε ο Πολύνικος. Ο Κόκορας έδειξε τον Αλέξανδρο. Αυτό τον άνθρωπο που οι μαχαιροβγάλτες σου πιστεύουν ότι τον συνέλαβαν, θα πρέπει να τον ανακηρύξουν ήρωα». «Αυτός με αχμαλώτησε. Αυτός και ο Χίωνης. Γι' αυτό ήταν στο καβούκι μου. Για να με συλλάβουν και να με φέρουν εδώ». «Φυσικά», αποκρίθηκε σαρκαστικά ο Πολύνικος. «Γι' αυτό έδεσαν τόσο σφιχτά». Ο Λίμπιο απευθύνθηκε στον Αλέξανδρο. Είναι αλήθεια, γέ μου. Εσύ συνέλαβε τον έφηβο Κόκορα. Όχι, πατέρα. Δεν τον συνέλαβα, εγώ. Όλοι γνώριζαν ότι αυτή η δίκη δεν θα κρατούσε πολύ. Οι έφηβοι τη αγωγή σύντομα θα ανακάλυπταν τα πάντα, ακόμα και μέσα στι σκέε τη νύχτα, αφού φρουρούσανε την πόλη. Και οι περιπολίε του είχαν διπλασιαστεί λόγω του πολέμου. Η συνέλευση δεν είχε πάνω από πέντε λεπτά. Με δύο σύντομες έρωτεποκρίσεις, λες και οι ομοίοι δεν μπορούσαν να το μαντέψουν από μόνοι τους, έγινε φανερό ότι ο Αλέξανδρος είχε προσταθήσει την ενδέκατη ώρα να πείσει τον Κόκορα να ανακαλέσει την αρνησή του και να αποδεχτεί την τιμή που του έκανε η πόλη, ότι είχε αποτύχει και ότι δεν είχε προλάβει να αναλάβει δράση εναντίον του. «Αυτό ήταν εσχέτη προδοσία», δήλωσε ο Πολύνικος. «Ωστόσο...» «Είπε ο ίδιος προσωπικά δεν επιθυμούσε να δυσθυμίσει και να τιμωρήσει το γιο του Ολύμπιου, ούτε και μένα ακόμα, το βοηθητικό του διεινέκη». «Ας τελειώσει εδώ το πράγμα, λοιπόν. Εσείς αποσυρθείτε. Αφήστε αυτό τον ήλωτα και το κουτσουβελό του σε μένα». Ήταν η σειρά του διεινέκη να μιλήσει. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Πολύνικο για τη σπλαχνική προσφορά του. Η πρόταση του είπε, ωστόσο, άφηνε μια σκιά να πλαινιέται. Ας μην το αφήσουμε έτσι, λοιπόν, και α ξεκαθαρίσουμε το όνομα του Αλέξανδρου εντελώς. «Μπορώ», ρώτησε ο δυναίκης, «να μιλήσω εκ μέρους του νερού. Ο γέροτες μέδοντα δέχτηκε, οι όμοίοι συμφώνησαν κι αυτοί. Ο δυναίκης τότε είπε, «Σύντροφοι, όλοι σας γνωρίζετε τα αισθήματά μου για τον Αλέξανδρο. Είστε ενήμεροι όλοι». Ότι τον συμβούλευα και τον προστάτευα από τότε που ήταν μικρός. Είναι κάτι σαν φίλος και αδελφός για μένα. Όμως δεν θα τον υπερασπιστώ επειδή τρέφω αυτά τα αισθήματα απέναντί του. Συλλογιστείτε φίλοι μου, συλλογιστείτε καλύτερα αυτά που θα σας πω. Αυτό που δοκίμασε να κάνει απόψε ο Αλέξανδρος είναι το ίδιο που προσπάθησε να πετύχει ο πατέρας του μετά τα Δηλαδή να επηρεάσει με τη λογική και την πυθό αυτό το αγόρι, το δέκτονα, τον επωνεμαζόμενο κόκορα, για να παλύνει την πίκρα που τρέφει εναντίον των Σπαρτιατών, οι οποίοι αυτή την αίσθηση έχει και αποδούλωσαν τους συμπατριώτες του, και να τον εντάξει στη μεγάλη υπόθεση της λακεδαίμωνας. Κανένα όφελος δεν είχε ο Αλέξανδρος, ούτε τώρα ούτε ποτέ, κάνοντας απόψε αυτή την απόπειρα. Σε τι θα τον ωφελούσε να σε αυτό τον αποστάτη με τον κόκκινο σπαρτιατικό μανδύα. Το μόνο που σκέφτηκε ήταν το καλό της πόλης, να θέσει στη διάθεσή της ένα νέο που έχει επιδείξει γενναιότητα και θάρρος, τον όθο γιο, ενός ομοίου και ήρωα, του αδελφού της γυναίκας μου, η δοτυχίδη. Στην πραγματικότητα θα έπρεπε να κατηγορείται και εμένα μαζί με τον Ελέξανδρο. Γιατί και εγώ περισσότερο από μια φορά αναφέρθηκα σε αυτό το αγόρι, τον Κόκορα. Ως ανυψιό μου «Ναι», βήκε στη μέση ο Πολύνικος. «Σαν αστείο και κοροϊδευτικά. Δεν αστειευόμαστε εδώ απόψε, Πολύνικε. Ακούστηκε ένα θρόισμα ανάμεσα στα φύλλα. Ξαφνικά, προς μεγάλην έκπληξη όλων, μέσα σε εκείνο το μακαβρίο χώρο, εμφανίστηκε η αρέτη. Το μάτι μου πήρα δυο χώρια να το σκάνε στο σκοτάδι. Προφανώ αυτή η σπιούνη. Είχαν γίνει μάρτυρες στη σκηνή στο καβούκι του κόκορα και έτρεξαν να το προφθάσουν στην κοιρά τους. Η δέσποινα πλησίασε, φορούσε πέπλο και είχε τα μαλλιά της λιτά. Απόδειξε ότι πριν λίγο βρισκόταν στην αγκάλι του Μορφέα. Οι όμοιοι παραμέρισαν για να περάσει. Ανήκανε να προφέρουνε στο και μία λέξη διαμαρτυρίας από την έκπληξη. «Τι σημαίνουν όλα αυτά» ρώτησε αποδοκιμαστικά. «Ένα δικαστήριο τρελών κατά από τις Ποια αξιοσέβαστη ετοιμιγορία θα βγάλετε εσείς, γενναίοι πολεμιστές απόψε, να δολοφονήσετε μια κοπέλα ή να κόψετε το λαρίγγι ενός νηπίου. Ο δυονέκης προσπάθησε να την κάνει να σοπάσει, το ίδιο και οι άλλοι, λέγοντας ότι μια γυναίκα δεν είχε καμία δουλειά εδώ, ότι έπρεπε να φύγει αμέσως, ότι δεν θα άκουγαν τίποτα άλλο από εκείνη. Η αρέτη ωστόσο τους αγνόησε και πήγε να σταθεί δίπλα στην αρμονία. Πήρε το παιδί του κόκκορα και το κράτησε στην αγκαλιά της. Λέτε ότι η παρουσία μου εδώ δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό. Αντίθετα, είπε στου ομοίους, μπορώ να προσφέρω μεγάλη βοήθεια. Μπορώ να κατεβάσω το κεφαλάκι αυτού του παιδιού για να κάνω τη δολοφονία του ευκολότερη. Ποιος από εσάς γη του ήρακλη θα κόψει το λαρίγγι αυτού του παιδιού. Εσύ, Πολυνίκε, ή μήπως εσύ, συζυγέ μου. Κι φωνές ακούστηκαν, που να φύγει αμέσως η κυρά. Ο ίδιος ο διενέκης το είπε με λόγια που δεν σήκωναν αντίρρηση. Όμως η αρέτη δεν έδωσε σημασία. «Αν διακυβευόταν μόνο η ζωή αυτού του νέου», έδειξε τον Κόκορα, «θα υπάκουα στο σύζυγό μου και σε εσάς τους ομοίους, χωρίς δισταγμό. Αλλά ποιον άλλο εσείς οι ήρωες σκοπεύετε να δολοφονήσετε ακόμη. Τους ετεροφθαμίς αδερφούς του αγοριού, τους θείους του». «Τα εξαδέλφια του μαζί με τις συζύγους και τα παιδιά τους, όλοι τους αθώοι και όλοι το σπουδαίο κεφάλαιο που η πόλη χρειάζεται απελπισμένα αυτή την ώρα του κινδύνου» «Είπανε πάλι ότι αυτά τα θέματα δεν ήταν δουλειά μιας γυναίκας. Ο ακτέωνας, ο παλαιστής, απευθύνθηκε άμεσα στη γυναίκα. Μόλο ο... το σεβασμό, κυρά, όλοι καταλαβαίνουμε ότι η πρόθεσή σου είναι να προστατεύσεις από την εξαφάνιση τη γενιά του τιμημένου αδελφού σου» και έδειξε το μωρό που στρίγγλιζε. «Έστω και αν προέρχεται από έναν όθο». «Η φήμη του αδελφού μου είναι άφθαρτη», αποκριθεί και η με θέρμη, Γιατί που δεν συμβαίνει με κανέναν από εσάς». «Όχι, αυτό που θέλω είναι δικαιοσύνη. Αυτό το παιδί που είστε έτοιμοι να δολοφονήσετε δεν είναι απόγονος αυτού του αγοριού, του κόκορα». «Εξεκάρφω ότι αυτή δήλωση ήρθε να προσθεθεί» Στην ήδη παράλογη κατάσταση. «Τι νόσο είναι, λοιπόν», ρώτησε η ο οκτέωνας. Η δεν δίστασε στιγμή. «Το άντρα μου», απάντησε. Ο... «Η αλήθεια είναι μια αθάνατη θεά δέσπινα, είπε αυστηρά ο γέροντας Μέδοντας. «Πρέπει να σκέφτεται κανείς πολύ πριν τη σηκωφαντήσει. Αν δεν με πιστεύετε, ρώτησε αυτό το κορίτσι, τη μητέρα του παιδιού». Οι όμοιοι δεν έδειξαν να πιστεύουνε τα όσα τους βεβαίων η αρέτη. Όλον τα μάτια ωστόσο στράφηκαν στη φτωχή κοπέλα, την αρμονία. «Αυτό το παιδί είναι δικό μου και κανενός άλλου», διακόψε απότομα ο κόκορας. «Ας τη μητέρα να μιλήσει», τον έκοψε η αρέτη. Και μετά ρώτησε την αρμονία. «Τι είναι γιος είναι αυτός». Η δύστυχη κοπέλα τράβληζε φοβισμένη. Η αρέτη έδειξε το παιδί στους ο όπως βλέπετε όλοι, το μωρό είναι καλοφτιαγμένο, με δυνατά μέλη και φωνή. Με το σφρίγος της κούνιας που προηγείται της δύναμης στην εφηβεία και της ανδρείας στην οριμότητα, στράφηκε στην κοπέλα. Πες αυτούς τους ανθρώπους. Ξάπλωσα άνδρας μου μαζί σου. Είναι δικό το αυτό το παιδί. Όχι. Ναι, εγώ δεν... Μίλα... «Κυρά, τρομοκρατήσ' αυτό το κορίτσι!» «Μίλα!» «Είναι το άντρα σου», ψέλησε το κορίτσι και άρχισε να κλαίει η γοερά. «Λέει ψέματα», φώναξε ο Κόκορας. Δέχτηκε ένα φοβερό χαστούκι, επειδή μπήκε στη μέση. Έμα πετάχτηκε απ' τα σκισμένα του χείλη. «Είναι φυσικό να μην το πεις το σύζυγό της», είπε η δέσποινα στον Κόκορα. «Καμιά γυναίκα δεν θα το έκανε». «Όμως αυτό δεν αλλάζει τα γεγονότα». Ο Πολυνικός έδειξε το Κόκορα. «Για μια φορά στη ζωή του αυτός ο αχρίος, λέει την αλήθεια. Αυτός έσπηρε τούτο το μικρό, όπως λέει». «Αυτή η απόψη υποστηρίχθηκε στεναρά από όλους. Ο Μέδοντας τώρα απευθύνθηκε στην Αρέτη. Τα προτιμούσε να αντιμετώπιζε με γυμνά τα χέρια μια λένε, στη φωλιά της παρά την οργή σου κυρά». Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει την πρόθεσή σου ως συζύγου και μητέρας να προστατέψει τη ζωή ενός αθώου. Ωστόσο εμείς, οι όμοιοι αυτού του συζητείου, ξέρουμε τον άντρα σου. Από τότε που ήταν σαν και αυτό το μωρό, κανείς αυτή την πόλη δεν τον ξεπερνά σε τιμή και πίστη. Έχουμε βρεθεί μαζί του πολλές φορές εκστρατείες, όπου του δόθηκαν πολλές ευκαιρίες να πιστήσει. Ούτε που του πέρασε καθόλου από τον νου. Αυτό το επιβεβαίωσαν με έμφαση και οι άλλοι. Ρώτησε τον τότε, είπε η Αρέτη. Δεν θα κάναμε ποτέ κάτι τέτοιο, αποκρίθηκε ο Μέδοντας. Θα ήταν ντροπή να αμφισβητήσουμε την τιμή του. Οι όμοιοι του εισητίους αντιμετώπισαν την Αρέτη, ενωμένης αφάλαγγα. Εκείνη όμως κάθε άλλο παραφοβήθηκε. Αντιμετώπισε τη γραμμή στεναρά και ο τόνος της φωνής της όταν μίλησε ήταν προστακτικός. Θα σας πω εγώ τι θα κάνετε. Είπε η αρέτη πηγαίνοντας μπροστά στο Μέδοντα, τον πρεσβύτερο του συζητείου. Του μίλησε σαν να ήταν εκείνη η αρχηγός. «Θα να γνωρίσετε αυτό το πεδίο ως απόγονο του σύζυγου μου. Εσύ Ολύμπιε, κι εσύ Μέδοντα, κι εσύ Πολύνικε, θα να λάβετε μετά το πεδιο ως του συζυγου μου εσυ ολυμπιε και εσυ μεδοντα και εσυ θα αναλαβετε μετα το αγορι και θα το εκπαιδεύσετε στην αγωγή. Θα πληρώνετε τα έξοδα του. Θα του δοθεί ένα σχολικό όνομα και αυτό θα είναι δό χείδης». Αυτό πια δεν μπορούσαν να το ανεχθούν οι όμοιοι, ο πελεστής ακταίωνας της είπε. Ατιμάζεις το σύζυγό σου και τη μνήμη του αδελφού σου προτείνοντας κάτι τέτοιο κυρά. Αν το παιδί ήταν του σύζυγου μου, τα επιχειρήματα μου τα αντιμετωπίζονταν ευνοϊκά. Αλλά δεν είναι του σύζυγου σου. Αν ήταν, αμέδοντας τη διέκοψε απότομα. Η κυρά ξέρει πολύ καλά ότι αν ένας άντρας όπως ο νέος που αποκαλείται κόκορας βρεθεί ένοχος προδοσίας και εκτελεστεί, ο αρσενικός του απόγονος δεν επιτρέπεται να ζήσει, γιατί αν διαθέτει έστω και λίγη τιμή, θα θελήσει να πάρει εκδίκηση όταν αντρωθεί. Αυτός είναι ο νόμος, όχι μόνο του Λικούργου, αλλά και κάθε ελληνικής πόλης, και εφαρμόζεται χωρίς καμιά εξαίρεση, ακόμα και στους βαρβάρους. Αν το πιστεύεις αυτό, τότε κόψε το λαιμό του βρέφους αμέσως. Η αρέτη πήγε και στάθηκε μπροστά στον Πολύνικο. Πριν προλαβεί ο δρομέας να αντιδράσει, η αρέτη άρπαξε το ξύφος που κρεμόταν στο μερί του. Κρατώντας το από τη έβαλε το όπλο στο χέρι του Πολύνικου και κράτησε ψηλά το παιδί, με το λαιμό κάτω από την ακονισμένη λεπίδα. Θυμήστε τον όμο γη του, Ιρακλή. Κάντε το όμω εδώ, στο φως, για να μπορέσουν να το δουν όλοι. Και όχι στο σκοτάδι, όπως προτιμάει η κρυπτεία. Ο Πολύνικος πάγωσε. Προσπάθησε να τραβήξει το ξύφος και να το ξαναβάλει στη θήκη του. Αλλά η γυναίκα δεν το άφηνε από το χέρι. «Δεν μπορείς να το κάνεις», Σφύριξε. «Άσε με τότε να σε βοηθήσω εγώ. Ορίστε, θα το βυθίσω μαζί σου». Και μια δεκαριά φωνές, με πρώτη του άντρα της, την αρέτη να σταματήσει. Η αρμονία έκλεγε με αναφυλιτά. Ο κόκορας πάντα δεμένο κοίταζε παραλυμένος από τον τρόμο. Ήταν τόση αγριάδα στα μάτια της κυράς, όσοι πρέπει να ήταν και στις μύδιας, όταν κρατούσε το ατσάλι της φαγής πάνω από τα παιδιά της. «Ρωτήστε τον άντρα μου, αν αυτό το παιδί είναι δικό του», είπε πάλι η αρέτη. «Ρωτήστε τον». Όλοι αρνήθηκαν εν χωρό. «Ποιά άλλη εναλλακτική λύση είχαν οι όμοιοι λοιπόν». Τα μάτια όλων τώρα στράφηκαν στο δίνα όχι για να τους ζητήσουν να απαντήσει στη γελία αυτή κατηγορία, αλλά επειδή είχαν σαστήσει από την τόλμη της δέσποινας και δεν ήξεραν τι άλλο να κάνουν. «Πες τους άντρα μου», είπε παλά η Αρέτη, «ενώπιον των θεών». «Είναι αυτό το παιδί δικό σου». Η Αρέτη άφησε το ξύφος, απομάκρυνε το παιδί από το σπαθί του πολυνίκου και το πήγε μπροστά στον άντρα της. Οι όμοίοι ήξεραν ότι οι ισχυρισμοί της γυναίκας δεν μπορούσαν να ήταν αλήθινοι. Ωστόσο, ενώ ο διηναίκης το παραδεχόταν, και μάλιστα εν όρκος όπως ζητούσε η αρέτη, θα γινόταν αποδεκτό από όλους όπως και από την πόλη. Διαφορετικά θα έχανε την τιμή του, και ο διηναίκης το καταλάβαινε αυτό. Κοίταξε αρκετή ώρα τα μάτια της γυναίκας του, που συνάντησαν τα δικά του. Και τότε, όπως τόσο παραστατικά είχε πει είδε, «Πώς έμοιαζαν με, λέει ένας». Θεούς, αυτό το παιδί είναι δικό μου», ορκίστηκε ο διεινέκης. Δάκρυα ανάβλησαν τα μάτια της να αρέτης, που τα έπνιξα όμως αμέσως. «Οι όμοιοι» άρχισαν να μουρμουρίζουν ακούγοντας αυτόν τον όρκο τιμή. Τότε πήρε το λόγο με «Σκέψου καλά αυτό που λες, διεινέκη. Ντροπιάζεις τη γυναίκα σου». Επικυρώνοντας αυτή την αλήθεια. Και τον εαυτό σου με τον ψεύτικο όρκο που πήρες. Το σκέφτηκα καλά, φίλε μου, αποκρίθηκε ο Διυναίκης. Δήλωσε ξανά ότι το παιδί ήταν δικό του. Πάρ το τότε, είπε η Αρέτη, και κάνοντας ένα βήμα ακόμα έβαλε το παιδί, απαλά στην αγκαλιά του. Ο Διυναίκης δέχτηκε το παιδί, λες και του έβαλαν στα χέρια έναν αιώγνο ερπετών. Κοίταξε για άλλη μια φορά στα μάτια τη γυναίκα του. Κατόπιν γύρισε και απευθύνθηκε στους ομοίους, ποιος από σας φίλοι και σύντροφοι θα προστατεύσει το γιο μου και θα τον παρουσιάσει ενώπιον των εφόρων. Κανείς δεν έβγαλε τσιμουργία. Ήταν φοβερός όρκος που έκανε ο συμπολεμιστής τους. Αν τον υποστήριζαν, μήπως τους κατηγορούσαν και αυτούς. «Θα είναι τιμή για μένα να προστατέψω αυτό το παιδί», υπομέδοντας. «Θα τον παρουσιάσουμε αύριο. Το νομάτω όπως επιθυμεί κύρα. Θα είναι η δοτυχίδη, όπω το αδελφού τη. Η αρμονία έκλειγε ανακουφισμένη. Ο κόκορας κοιτούσε τους παρευρισκομένου με ανίσχυρη οργή. Τότε όλα τακτοποιήθηκαν, είπε η αρέτη. Το παιδί θα μεγαλώσει από τη μητέρα του μέσα στους στίχου του σπιτικού του άντρα μου. Όταν γίνει επτά χρονών, θα ανατραφεί ω μόθακα και θα εκπαιδευτεί όπω κάθε πολίτη. Αν άξιο σε αρετή και όταν αν βρωθεί θα μοιηθεί και θα πάρει τη θέση του ως πολεμιστή και υπερασπιστή της λακεδέμονας. «Ας γίνει έτσι λοιπόν», επικρότησο μέδοντας και άλλοι τους εισηπείους συμφώνησαν, έστω και απρόθυμα, αλλά υπόθεση δεν είχε λήξει ακόμα. «Αυτός εδώ», είπε ο Πολύνικος δείχνοντας τον Κόκορα, «αυτός εδώ θα πεθάνει». Οι άντρες της κρυπτείας έρπαξαν τον Κόκορα. Κανείς από τους άντρες του συζητείου δεν σήκωσε χαίρι να τον υπερασπιστεί. Οι δολοφόνοι ετοιμάστηκαν να σύρουν τον αιχμάδωτο στα σκοτεινά. Σε πέντε λεπτά θα ήταν νεκρός. Πτώμα του δεν θα βρισκόταν ποτέ. «Μπορώ να μιλήσω». Ήταν ο Αλέξανδρος που προχώρησε να ανακόψει τους εκτελεστές. «Μπορώ να μιλήσω στους ομοίους του συζητείου». Ο Μέδοντας, ο Πρεσβύτερος έδωσε την έγκρισή του ο Αλέξανδρος έδειξε τον κόκορα. «Υπάρχει κι άλλος τρόπος να κανονίσουμε αυτό τον αποστάτη, ο οποίος νομίζω θα ωφελήσει πιότερο την πόλη, παρά αν τον σκοτώναμε αμέσως. Σκεφτείτε, είναι πολλοί οι ήλωτες που τιμούν αυτό τον άντρα. Η δολοφονία του θα τον κάνει στα μάτια τους μάρτυρα. Αυτοί που τον αποκαλούν φίλο, ίσως προστιγμιδηλιάσουν από τον τρόμο της εκτέλεσής του. Αργότερα όμως, στο πεδίο της μάχης ενάντια στον Πέρση, μια αίσθηση της αδικίας μπορεί να βρει διέξοδο, που θα είναι σε βάρος των συμφερόντων της Ελλάδας και της Λακεδέμονας. Μπορεί να γίνουνε προδότες μέσα στη φωτιά του πολέμου ή να κάνουν κακό στους πολεμιστές μας, όταν θα είναι τρωτοί. Ο Πολυνικός τον διέκοψε με οργή. Γιατί περασπίζεσαι αυτόν τον αχρή του Ολύμπιου? «Ναι μου είναι τίποτα», απάντησε ο Αλέξανδρος. «Ξέρεις καλά ότι με περιφρονεί και θεωρεί τον εαυτό του πιο γενναίο από μένα». Έχει και στα δύο δίκιο. Οι όμοιοι τα έχασαν με την ειλικρίνεια του νέου. Ο Αλέξανδρος συνέχισε. «Να τι προτείνω λοιπόν. Αφήστε αυτόν τον ήλοντα να ζήσει, αυτό τον ηλοντα να πάει με τον Πέρσι. Συνοδέψτε τον μέχρι τα σύνορα και αφήστε τον ελεύθερο». Τίποτε δεν εξυπηρετεί καλύτερα το στασιαστικό σκοπό του. Θα ασπαστεί την πρόπτικη να μας βλάψει, αφού τόσο μας μισεί. Ο εχθρός θα καλωσορίσει ένα φυγάδούλο. Θα τους δώσει όλες τις πληροφορίες που επιθυμούν για τους Σπαρτιάτες. Μπορεί ακόμη να τον εξοπλίσουν και να το επιτρέψουν να βαδίσει εναντίον μας κάτω από τη σημαία τους. Αλλά ότι και αν πει, δεν πρόκειται να βλάψει την υπόθεσή μας, αφού ο Ξέρξης έχει ήδη ανάμεσα στους γιατί ποιος μπορεί να δώσει καλύτερες πληροφορίες για τους δαιμονίους από τον εκθρονισμένο βασιλιά τους. Η αποσκύρτηση αυτού του νέου δεν θα μας κάνει κακό. Αντίθετα, η πράξη του θα έχει ανυπολόγιστη αξία για μας. Γιατί έτσι δεν θα θεωρηθεί από τους συντρόφους του που βρίσκονται ανάμεσά μας μάρτυρας και ήρωας. Θα τον δουν έτσι όπως είναι. Ένας αχάριστος που του έδωσαν την ευκαιρία να φορέσει τον πορθυρό μανδύα των λακκαιδαιμονίων και αυτός την απέριψε από περιφάνεια και μετεοδοξία. Άστο να φύγει!» Άστο να φύγει, Πολύνη και και σου υπόσχομαι ότι αν οι θεοί φέρουν αυτόν τον αχρίο ξανά μπροστά μας στο πεδίο της μάχης, δεν θα χρειαστεί να τον σκοτώσεις εσύ, γιατί θα το κάνω εγώ ο ίδιος». Ο Αλέξανδρος τελείωσε, πήγε πάλι στη θέση του. Κοίταξα τον Ολύμπιο, τα μάτια του άστρεφθαν από περηφάνεια για το συνοπτικό, αλλά τόσο παραστατικό τρόπο που παρουσίασε τα πράγματα ο γιος του. Ο πολέμαρχο απευθύνθηκε στον Πολύνικο. Φροντίστε το. Οι άντρες της κρυπτείας πήραν τον Γόκορε. Ο μέδοντας διέλυσε τη συγκέντρωση, αφού έδωσε οδηγίες στους ομοίους να πάνε αμέσω στα κρεβάτια ή στα σπίτια του και να μην μπουν τίποτα από όσα υπόθηκαν εδώ μέχρι αύριο την κατάλληλη ώρα ενώπιον των εφόρων. Μάλωσε τη δέσπινα αρέτη αυστηρά. Λέγοντάς της ότι προκάλεσε πολύ απόψε τους θεούς. Η αρέτη λύγησε. Άρχισαν να τρέμουν τα χέρια και τα πόδια της όπως οι πολεμιστές μετά τη μάχη. Και δέχτηκε την επίπληξη του γέροντα χωρίς διαμαρτυρίες. Στο δρόμο του γυρισμού για το σπίτι τα γονετά της λύγησαν. Παραπάτησε. Της ήρθε λιποθυμιά. Κι αν δεν ήταν ο άντρας της δίπλα της να τη στηρίξει, τα σοριαζόταν κάτω.